Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 11 Απριλίου 2011. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Πνεύματος, Βασιλέκ ο Φουράνιοι Παράκληποι το Πνεύμα τη Αληθείας, ο Πανταφού Παρόν και τα Πάνα πληρών, ο Θεσαυρός των Αναθρών και ζωής χορυβώς, ελθέ και σκήνωσον εν και καθάρισον ημάς αβάσεις κυρίω και ω όσων αγαθέτες ψυχάσιμα. βάσικα και πρώτα ο Θεός θα ξαναπρακτούμε 2 Μαΐου μετά τη διακαινήση μου. Σκεφτήκαμε να αναφέρουμε λίγα πράγματα για τη Μεγάλη Εβδομάδα πέραντας αφορμές από την ημινολογία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια ότι χρόνος μένει, να δούμε κάτι άλλο. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ο πυρήνας της πνευματικής ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πρόταση ζωής. Δύο-τρία πραγματάκια αν πάρουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και τα κάνουμε πράξη ζωής τότε θα αποκτήσει νόημα η ζωή μας. Οπότε θα πάρουμε πέντε πραγματάκια και θα τα δούμε. Τη Μεγάλη Τετάρτη, το Εσπέρας, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, καταλήγει με ένα δοξαστικό που λέει τα εξή. Αυτό μόνο αν πάρουμε στις σχέσεις μας τότε λύνεται το πρόβλημα το διαπροσωπικού σχέσεων Αλλά αυτό θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Να δούμε ακριβώς τι λέει. «Μη σου, Κύριε, τους μαθητάς, ε δίδασκες λέγον». Θέλοντας να τους οδηγήσεις στα μυστήρια δηλαδή, τους δίδασκες, τους μαθητές σου, με αυτά τα λόγια. ο φίλοι, οράτε, μη ή ημάς χωρίς ημοφόβος». Μας αποκαλεί φίλους του ο Χριστός εμείς τι κάνουμε ακούμε και δεν ακούμε ακούμε περνούν τα λόγια αλλά δεν τα περνούν μέσα από την καρδιά μας για να συντοπισούμε τι λέγεται Ω φίλη, ο φίλοι οράτε μη, μη δεις χωρίς ημού φόβους <coughs> μου προσέξτε κανένας φόβος μη σας χωρίσει από εμένα ηγαρπάσχο γιατί αν πάσχω; αλλά υπέρ του κόσμου αλλά πάσχω για τον κόσμο θεληματικά είναι φίλος μας ο Χριστός και Πάσχη θεληματικά για τον κόσμο αυτό δεν ήταν κάποτε αυτό είναι το αιώνιο μυστήριο του Χριστού πάντοτε είναι φίλος μας και πάντοτε πάσχει για τον κόσμο Εάν έχουμε Χριστό που είναι φίλος μας και πάσχει για όλο τον κόσμο υπάρχει δυνατότητα απελπισίας γιατί υπάρχει, γιατί δεν πιστεύουμε αυτή την αλήθεια ή δεν κοινωνούμε αυτής της αλήθειας ή δεν έχουμε εμπειρία αυτής της αλήθειας Το πρόβλημα του κόσμου, το πρόβλημα της Εκκλησίας δεν είναι ότι δεν μπορεί να λέγονται ωραία πράγματα αλλά ότι, στερούμε, ότι, αλλά ότι στερούμεθα αυτόν τον εμπειριό. Υπάρχει μεγαλύτερος έρωτας από αυτό. Να είναι ο Χριστός μας φίλος και να πάσχει αιωνίως υπέρ του κόσμου. Και αυτό λέει μη ουν σκανδαλίζεστε εμείς. Μη σκανδαλίζεστε για μένα. Δεν, το κάνω, δεν είναι η αδυναμία μου αυτό. Δηλαδή είμαι δύναμος. Και ο κόσμος με συνέτριψε. Αλλά θεληματικά επιλέγω αυτή την αδυναμία. Θεληματικά θέλω να πάσχω για τον κόσμο. Γιατί λέει Ο ουγαρήλθων διακονηθήνε αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχή μου λίτων υπέρ του κόσμου. Δεν ήρθα για να διακονηθώ για να με επιρετούσουν οι άνθρωποι. Ήρθα για να διακονήσω, να επιρετήσω τους ανθρώπους. Και να δώσω την ζωή μου, την ψυχή μου, λίτρο υπέρ πολλών, υπέρ του κόσμου, για να ελευθερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θεός. Ήρθε ο Χριστός όχι για να τον διακονίσουμε, αλλά για να μας διακονίσει. Και φίλος μας, και πάσχε για μας, και είναι υπηρέτης μας. είναι υπηρέτης μας. Αυτό τώρα τι σημασία έχει για μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λέει παρακάτω, Ιουν, Ιμ, Ιμ φίλοι μου, Εστέ, εμέ μίστε, αν θέλετε κι εσεί να ονομάζεστε φίλοι μου και να είστε όπω είμαι εγώ σε εσά, να με μιμηθείτε. Ποια είναι η μίμηση του Χριστού, ποιο είναι ο Χριστό, και μια η μίμησή του, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ποιο λοιπόν είναι ο Χριστό και ποια είναι η μίμησή του, ποιο είναι το στοιχείο που ορίζει τη μίμηση του Χριστού, οι ξυπνάδε μας, οι φιλοσοφίες μας, η ευφυΐα μας, η άσκησή μας. Τι είναι αυτό τελικά που μας ενώνει με τον Χριστό. Τι είναι αυτό που ο ίδιος ονόμασε ότι δι' αυτού του τρόπου γινόμαστε φίλοι του. Υπάρχει μεγαλύτερη αξία το να είμαστε φίλοι του Χριστού. Να είμαστε τα φιλαράκια του κολλητή του. Δεν υπάρχει. Τε ποιο τρόπο λοιπόν γίνεται αυτό. Εμείστε Ποιος είναι ο τρόπος που μηνύουμε μετά τον Χριστόν. Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι τελευταίος. Μα γιατί το λέει. Τι χου είναι αυτό με τα τελευταία. Έχει ένα χούι ο Θεός. Ο Χριστός να είμαστε πάντα τελευταίο, πάντα έσχατοι. Και αυτό είναι ανυπόφορο. Ο κόσμος μας θέλει να είμαστε πρώτοι. Η μάνα μας τι μας λέει. Πρόσεξε να γίνει καλύτερο. καλύτερος. Πρόσεξε με εκθέσεις. Γιατί θα κτεθώ εγώ. Και αυτή η μανία, η αγωνία τη εικόνα μα, των πρωτήρων μα και αυτό μα φαίνει τι, συγκρούσει. Όταν κανεί έχει προσδοκίε από εμά, θα γίνει εχθρό μα. Όταν εμεί έχουμε προσδοκίε από τον άλλο, θα γίνουμε εχθροί του. Όταν ένα ζευγάρι έχει προσδοκίε ο ένα από τον άλλο, γίνεται το εχθρό ο ένα του άλλου. Γιατί δεν πάνε καλά οι σχέσει και έχουμε προσδοκίε και προσδοκίε είναι να μην θυγούμε, να μην αδικηθούμε και να είμαστε οι πρώτοι ή αν είχε καμιά κάμερα αν επιτρεπώ να η κάμερα κρυφή <laughs> το 99,99% ,99 αγωνί, της αγωνίας ανθρώπου είναι γιατί να δικηθώ και γιατί να μην είμαι κερδισμένος και γιατί να μην προσβάλλει ο άλλος και είναι μια αγωνία του ανθρώπου το 99,99% ,99 να προστατεύσει τη δικαιοσύνη του και να αυτό και ένα τη χιλής μετανοεί Δηλαδή θέλει να παραδοθεί στον άλλο. Και αστήνουμε άμυνες, εφευρίσκουμε θεωρίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και έτσι τι γίνεται, χάνουμε τη φίλια; Και δεν είμαστε οι κολλητοί του, είμαστε οι άγνωστοί του. Τι λέει ο θέλων πρωτοσυνέες το έσχατος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Αυτός που είναι δεσπότης, κύριος δηλαδή, ποιος είναι ο πραγματικός δεσπότης, που δεσπόζει, που κυριαρχεί, που εξουσιάζει. Αυτός που είναι διάκονος, που είναι υπηρέτης. Αλλά για να είσαι διάκονος πριν καταλάβεις την ανάγκη του άλλου και να την επιρετήσεις όχι κυριαρχικά, με μια διάθεση ανωτερότητος, αλλά να δοθείς στον άλλο. Για να γίνει όμως αυτό δεν γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Αν το κάνει κανεί χωρί να έχει την καρδιά του γεμάτη από τον πλούτο τη αγάπη του Θεού και δεν έχει αυτή την εμπειρία που, που είπαμε, τη αγάπη του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό η απαραίτητη προπόθεση για όλο αυτό δεν είναι μια ψυχολογική προσπάθεια πίθου, είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Γιατί αν του στηρίξω ψυχολογικά, δεν στηρίζεται αυτό το πράγμα. Όσο τι του κόσμου να κατεβάσω, δεν μπορεί να θεμελιώσει μια τέτοια νοοτροπία. Να είμαι και αυτό να είναι πρωτεία. Η ψυχολογία θα φέρει την ισορροπία Τα όρια τα λεγόμενα Όρια, ισορροπία Ανασφάλειες Να προστατεύσουμε αυτό μας Αυτοεκτήμηση όλο, ό, ό, η οι ψυχολογίες κινείται μέσα σε αυτό Το πλαίσιο το αδελφίστικο Η όλη ιστορία είναι διαφορετική Ή θα γίνει Ζρεμάλη για την αγάπη του χρυσού και του άλλου Δεν γίνεται τίποτα Αλλά γιατί, για, γιατί είμαστε αδελφούλες Γιατί πολύ απλά Υπάρχει μια, απα, μια, μια έλλειψη πολύ βασική που το λέει παρακάτω. Μείνατε νεμεί, ή να βότριν φέρετε. Εγώ, καρύμι τη ζωή, ο Άμβελο. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Δεν, έχει, δε, δεν έχουμε τραφεί από τον Χριστό. Δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Δεν είναι πόθο μας ο Χριστό. Και είμαστε κένοι, κομπλεξικοί, άδειοι, χωρί χαρά. Όταν δεν έχει τον Χριστό, έχει ένα μεγάλο κόμπλεξ. Δεν έχει χαρά. Είσαι δυστύχη, είσαι κακομήρη. Και πού ψάχνει τη χαρά, Στα δικαιώματά σου. Στι διεκδικήσει σου, στον άλλον άνθρωπο, στα πρωτεία σου. Να κερδίσει τον άλλο και να σε λατρεύει ο άλλο. Να σε έχει όπα-όπα, να σε έχει θεό, να έχει θεά. Με αυτό το πόσο να κρατήσει. Και άλλο ο κακομήρη θεό θέλει να γίνει, θεά θέλει να γίνει. Και εκεί γίνεται τσακώμο και ο θα πάρει το θρόνο. Και θα πάρει το θρόνο το θεϊκό. Και το λομπάχαλο. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι αυτή. Είναι τόσο τερφερό αυτό, αυτό προσέξτε το, αυτό το αυτό ξαστικό. Είναι τόσο λεπτό, τόσο ευγενικό, τόσο τερφερό που το λέει ο κύριο μα. Είναι φοβερό. Μα λέει φίλου του, μα λέει ότι μα διακονεί ε, και μα καλεί με ένα διακριτικό τρόπο. Λέει. Δεν μα ξαναγκάζει και λέει: Ελάτε ρε, για να πάτε στον παράδεισο, κάντε αυτό. Αλλιώ θα πάτε στην κόλαση ρε, στο υπηρετό εξωτερικό. Τι λέει, με τι λεπτό τρόπο. Εάν θέλετε να είστε φίλοι μου. Μα φέρει σε φιλότιμο και μας δίνει τιμή. Αυτός είναι ο τρόπος για να μην γίνουμε φίλοι του. Άνθρωπος λοιπόν ο οποίος αν θέλει κανείς να διακρίνει όντως την χριστιανική του ιδιότητα από αυτό κρίνεται. Και δεν είναι πλέον αερολόγος, θεωρητικολόγος αμπυλοφιλόσοφος του καναπέ και της καφετέριας. Είναι αυτό καθημερινά ανασκείται σε αυτή τη στάση ζωής που δεν υπάρχει πιο πρακτικόν του. αυτό κάθε στιγμή μπορούν να το διακονίσουμε στη δουλειά μας στη φιλία μας, στη συζυγία μας στη γειτονία μας όλα αυτά είναι μια άσκηση αυτού του γεγονότος και αν θέλετε να δείτε ποιος είναι ο πυρήνας της πρακτικής ζωής μέσα στη διαπροσωπική σχέση των ανθρώπων της μεγάλης εβδομάδα είναι αυτό εδώ και το λέει και παρακάτω. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για Μεγάλη Εβδομάδα και να συγκινούμε θα μιλούμε για Σταυρό και για Ανάσταση και να μην έχουμε επιλέξει αυτή η στάση ζωή. Είμαστε τουλάχιστον υποκριτέ. Δεν υπάρχει λόγο να πάμε στην Εκκλησία Μεγάλη Εβδομάδα. Αν δεν είμαστε αποφασισμένοι για αυτό το ήθο, αυτό είναι ίσο ζωή. Και το λέει και παρακάτω τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, όταν θα πάμε στη φιάλη του για του Μεγάλου Βασίλη, που είναι Ισπερινό των Παθών και είναι, εορτάζουμε το μυστικό δείπνο τί ωραία που το λέει στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας. λέει Ότι υπερβάλλουσαν αγαθότητα υπερβάλλουσαν αγαθότητα. Ποια είναι αγαθότητα τελικά του Θεού. Τι είναι η υπερβολή της αγαθότητάς του. Αυτή είναι ποια. <coughs> οδόν αρίστην. Την τέλεια οδόν. Την πιο αρίστην οδό μα έδειξε. πια. Την ταπείνωση υποδείξας πότε εντονίψε του πόδα τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και τα φύσιν καταβάς ημιν Χριστός ο αληθινός Θεός Σίμων Δέστε, <coughs> μας έδειξε άριστην οδόν μέσα στην υπερβάλλουσα αγαθότητα, μέσα στην τη αγαθότητά του αυτήν την ταπείνωση. και πως μας το έδειξε με το να πλύνει τα πόδια των μαθητών του και στη συνέχεια με τη συγκατάβαση του σταυρού και της ταφής. Το πλήσιμο των ποδών των μαθητών του αυτή η συμβολική πράξη είναι η σταυρική πράξη, η θυσιαστική πράξη, η έξοδος από την αξιοπρέπειά μας, η αναξιοπρεπής θυσιαστική αγάπη. Όσοι εμεί θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά αυτό για να το κάνει σε λίγο παλαβό. Και παλαβό είναι αυτό που είναι στερημένο και ψάχνει για ζωή, και αυτή η στέρηση τον παλαβό και δεν ησυχάζει αν δεν βρει την πλήρωση. Αν δεν βρει την πληρότητα. Και όταν την βρει την πληρότητα, τρελαίνεται. Και δεν την κάνει χλαμάρε. Και σαν χλαμάρε να είναι ταπεινό. Και σαν χλαμάρε να διακούν του αδελφού του. Και όχι μόνο να τη διακορνεί, είναι και η χαρά του να είναι. Δεν στη διοντροπή, δεν σκούει που έχει ο τρελό. Να διακορνεί και να χαίρεται. Αυτό όμω δεν είναι εκείνο του κακομίτη που τώρα σφαλιάρε και κάνει κομπλεξικά και μειονεκτικά κάτι. Αυτό είναι η δύναμή του. Είναι η αρχοντιά του. Και βγαίνει μια, από μια εσωτερική επίγνωση. Και αυτό ο άνθρωπο βγάζει τέτοια αρχοντιά που τον όλοι. Δεν είναι αυτό που θα τον κοροϊδέψουν. Κοροϊδεύουν αυτό που του κάνει επιτυχευμένο, του κάνει χριστιανικά. Και Αν το κάνει όμω υγειώ, μη χριστιανικά, δηλαδή αληθινά, κανεί δεν μπορεί να σε κορυβέψει. Τι εννοούμε μη χριστιανικά, να μην έχει το επιτεδευμένο του καλού χριστιανού που πρέπει να τη λύσει τη χριστιανική πράξη χωρί να υπάρχει εσωτερικό βίωμα και στην καρδιά του να μην κατοικεί ο Χριστό και ο πόθο για τον Χριστό. Αυτό είναι το λεγόμενο εντό έργων χριστιανικό. Είναι το στυλ εκείνο, όχι η ουσία. Ναι. Λοιπόν, να μην σε. Ε δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ε εδώ τι τη ρωτά. Μιλούμε για την οτροπία, την μη καθαρή. Την ισορροπιστική. Την μπερδεμένη. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε για ανθρώπου. Μιλούμε για το στυλ. Γιατί οι λέξει έχασαν το περιεχόμενο που ανταποκρίνεται πολλέ φορέ. Mm -hmm. Δεν... Πάμε κατευθείαν κάτι, κάτι, ο καθένας ξέρει τι εννοεί αυτό. Το μη αληθινό. Το μπερδεμένο. Το έτσι κι αλλιώ. Το έτσι κι αλλιώ. Mm -hmm. Λοιπόν, μετά στη συνέχεια πάμε σε άλλη τρέλα. Πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στον Εσπερινό τη και στον Εσπερινό διαβάσει το Απόστολο του Σταυρού ο οποίος σταματάει το νου και λέει αυτό και μόνο το διαβάσει κανείς δεν χρειάζεται να σχολιάσει, γεμίζει και αυτό μπορεί να το καταλάβουν οι πονεμένοι οι συντετριμμένοι οι αναζητούντες των Θεών αυτοί δηλαδή που λειτουργούν με την καρδιά τους και λέει αδελφοί ο λόγος του σταυρού της μεν απολιμένης μορία αισθη αυτοί που είναι χαμένοι δηλαδή που δεν έχουν ε, ε, μπει στο πνευματικό πλαίσιο που δεν έχουν μπει στην πνευματική αναζήτηση που δεν έχουν δροσιστεί από την χάρη του που δεν ξύπνησε μέσα τους η πνευματική ζωή τι είναι για αυτούς τρέλα Λοιπόν, Ποιος μπορεί να καταλάβει αν μπήκε στην πνευματική οδό ή όχι, αυτός που θεωρεί το σταυρό, όχι απλώς ένα νεκρό σύμβολο, αλλά ως εμπειρία ζωής, ως θυσιαστικότητα όπως είπαμε και πριν, αν αυτός το σταυρό με αυτή την έννοια, ως τάση ζωή, το θεωρεί τρέλα μορία, αυτός δεν έχει ξυπνήσει πνευματικά. Αυτός που το θεωρεί ως πηγή ζωής και σωτηρία αυτός ξύμνησε πνευματικά. Τι σημαίνει αυτό. Αν κανείς την άσκηση των εκούσιων πόνων που οδηγεί στην επίγνωση τον θεωρεί οδύνη απώλεια και χαμένο χρόνο, αυτός δεν είναι σωσμένος, Δεν έχει εμπειρία σωτηρίας. Δεν έχει μπει στη διαδικασία σωτηρίας. Αυτός το θεωρεί μορία εις δε σοζωμένης ημίν θεού εστί γε γραπτε γαρ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω θα τα διαλύσει και τη σοφία και τη σύνεση και τη σοφού θα κάνει ένα πράγμα που σοφός που είναι σοφός που γραμματεύς που συζητητής του αιώνος τούτου οχι μόρα είναι ο θεός η σοφία του κόσμου τούτου επειδή Γαρ λέει, επειδή εν τη σοφία του Θεού ού κέγνων ο κόσμος δια τη σοφία των θεών, επειδή ο κόσμος μέσα από τη σοφία του θεού, μέσα από τη σοφία δεν αναγνωρίστων θεών, αποφάσισε ευδόκει συνοθεός δια της μορίας του κυρίγματος σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή μέσα από τη σοφία και μέσα από τη γνώση δεν γνώρισε, δεν συναντήθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό ευδόκησε ο Θεός με την μορία του κηρύγματος, με την τρέλα του κηρύγματος, του σταυρού δηλαδή να σώσει αυτούς που πιστεύουν όχι αυτούς που απλώς μαθαίνει ο νους τους και κατανοεί επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τους τι σημείων, έναν παντοδύναμο Θεό έναν Μεσσία, να, η, η, τα σύγχρονα σκάνδαλα. Ποιον θεολατρεύουμε σήμερα αυτό που είναι παντοδύναμο, θαυματοποιό και μα λύνει τα προβλήματα. Αυτό θέλανε και οι Ουδέοι. Είναι τέτοιο μεσία τέτοιο ψάχνουμε εμεί. Να μα λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά, τα συναισθηματικά και υγεία. Άμα μου χαρίσει η Γη ο Θεό, μου βρήκε καλό σύντροφο, μου τα χρήματα, τι να πάω στην να κάνω. Μα γι' αυτό πρέπει να ξομολογηθώ. Μπα και αυτά τα προβλήματα. Ιωδαίος είμαι κι εγώ τέτοια λύση θέλω τέτοιο, θέο, τέτοιο σημείο θέλω που να μου αποδείξει ο Θεός ότι με νοιάζεται μου δώσε τη λύση των προβλημάτων της ζωής μου μόνο που αυτό δεν είναι ζωή είναι θάνατος εκεί το περβέψαμε πρόβλημα όπως θα δούμε και σημεία, σε ένα άλλο βιβλίο πρόβλημα δεν είναι οι που έχουμε στη ζωή μας αλλά οι εκπτώσει που κάνουμε στις προδοτικές ζωής και η μεγάλη πτώση που έχουμε είναι η έκπτωση. Λες και έχουμε διαρκώς κρίση και πουλήσουμε το εμπόρευμά μας. Επομένως τι κάνουμε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν ζητούσαν σημείων. Και οι Σοφίας ζητούσαν. Να και το άλλο σκάνδαλο. Εντάξει εμεί δεν είμαστε άνθρωποι τυποτένιοι, χαμηλοί που ε, θέλουμε σύντροφο θέλουμε χρήματα είμαστε ανώτεροι άνθρωποι θέλουμε σοφία να μας μάθουν μία τεχνική μέθοδο να ανέβουμε κλίμακα επίπεδο να ενωθούμε με μία ανώτερη δύναμη που να είμαστε η ελίτ του πνεύματος που δεν έχουμε σχέση με τους υπόλοιπους τους φτωχούς, τους χαμηλούς είναι η σοφία και σε αυτό έρχεται σκάδαλο Χριστό. τεχνικέ. Πώς να δεις ξαφνικά φώτα και φωτάκια και να αναγνωρίσεις ενέργειες και να νοθείς με την άλλη ενέργεια την πράσινη μπλε, την κίτρινη και πώς η άβρα σου θα βελτιωθεί και πώς η σαβρα σου θα καταπολεμηθεί ψάχνεις ένα κάτι ανώτερο που εσύ έχει σε άλλη λεπτή αντίληψη πραγμάτων είσαι σε ένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα ψυχολογικό που εμβάθυνες και άλλες αχλαμάρες δεν καταλαβαίνουν αυτή είναι όλη η σοφία του κόσμου του αιώνος τούτου. Σε αυτά λοιπόν τα σύγχρονα σκάνδαλα που υπάρχουν υπάρχουν πολύ απλό και λιτό ο Σταυρός. Πού είναι στους Ιουδαίους σκάνδαλο και στους Έλληνες μορία. Για μας όμως λέει Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και τι λέει παρακάτω άλλο σκάνδαλο. Ότι το μωρό του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί. Αν έχει τη χάρη του Θεού, δεν πάει άλλο σε ξένε τη φιλοσοφία του κόσμου. Μα αν έχει τον Θεό, νικήθηκε ο θάνατο. Ο άλλο έχει όλε τι σοφίε, αλλά είναι θανατηφόρο. Είναι παμπούλα, είναι δραβίνκα, είναι γραφείο κυδιών. Πώ να το κάτσουμε, Είναι νεκρό ο άνθρωπο. Τι να κάνει η σοφία, λοιπόν, ότι το μωρό. Και το ασθενέ του, το του Θεού ισχυρότερο τον ανθρώπων εστί. Το ασθενέ του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων Πώ είναι αυτό το ασθενή, Βλέπει τον άλλο έρχεται πονεμένο στην εκκλησία, είναι όλη την οικογένεια διαλυμένη και λάμπει από το φω του Θεού. Και αυτό ο ασθενή είναι ισχυρότερο των ανθρώπων που δεν έχουν προβλήματα. Και εμεί λέμε στη ζωή μα, περάσαμε δύσκολα. Πω πω, τι τραγική εκείνη, τι μου πέρασα. Αλλά η χαθέων. Και επιθυμούμε τη δυστυχία μας γιατί τοτε είχαμε Θεό. Και τώρα που είμαστε μια χαρά δεν το χορταίνουμε γιατί δεν έχουμε Θεό. Αυτό είναι το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων. Βλέπετε γάρ την κλίση, νημών, αδελφοί ότι ού πολύ κατασάρκαν κατά σάρκαν, ού πολύ δυνατή, ού πολύ ευγενής αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχήνη. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε το Θεός ή να κατεσχύνεται ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξατε το Θεός Και τα αμή όντα, του ανύπαρκτου δηλαδή, ή να τα όντα καταργήσει. Για ποιο λόγο, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιν του Θεού, για να μην καυχάται κανείς ενώπιν του Θεού, ότι κάτι είναι. ασφαλώς ο Θεό δεν είχε λόγο να μα παιδέψει για να βρούμε αυτόν τον δρόμο αλλά για να μας διαφυλάξει την ταπείνωση για τη οποία διατηρούμε τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, και μετά που πάμε, πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά τον επιτάφιο που δεν το πολύ πολλοί ψάλτες αυτό, αλλά είναι από τα πιο όμορφα, α, δοξαστικά, στα οποία, ε, ε, τελικά, τι, τι καταλαβαίνει, τι βγαίνει από όλο αυτό, βγαίνει η αίσθηση ότι κέντρο είναι ο Χριστός. Όλη η πίστη μας είναι το πρόσωπο, είναι όλο το δέσιμο, όλος ο έρωτας με τον Χριστό, η σχέση με το πρόσωπο. Δεν είναι η πίστη μας μια αφηρημένη κατάσταση, μια λεπτή αντίληψη πραγμάτων, μια βελτίωση δική μας ή αυτοβελτίωση ή όπως θέλετε πέστε το, αλλά είναι η αυτοβελτιωση η οπω ότι έχουμε έναν Θεό που για μας πήγε στον τάφο. Και η μεγάλη μα δόξα είναι επιτάφιο. Και καταλαβαίνουμε ότι η ζωή εκτάφω ανέτηλε. ότι η ζωή θα τον τάφο. Και, και από το προσωπικό μας τάφο μπορεί να βγει η ζωή ανάλογα πως τον προσεγγίζουμε. Και αν δεν κατέβουμε στο προσωπικό μας άδειν, δηλαδή καταλάβουμε την απουσία του Θεού και μας συντρίψει αυτό, δεν μπορεί να ανατύχει η πραγματική ζωή στη ζωή μα. Και επειδή φοβούμε το προσωπικό άδειο. Που κουκουλώνουμε τη ζωή μας με χίλια δυο παράμεγοι γεμίσματα για να μην δούμε τον Άδη αλλά χωρίς τον Άδη δεν μπορεί να έρθει η ζωή και έτσι ούτε τον έχουμε ούτε ζωή έχουμε και είμαστε σε μια μέση τραγική κατάσταση που είναι ένας υπαρξιακός αφανισμός είναι εκπτώσεις που λέγαμε λέει λοιπόν σε αυτό το τροπάριο τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας και το καταπέδεσμα του νόου δε αραγέν, τον του σωτήρος θάνατο. Μιλάει για τα γεγονότα από τον σταυρό του Κυρίου μα. Ο Ιωσήφ θεασάμενος προσήλθε το πιλάτο και καθηγετεύει και λέγουν πηγαίνει ο Ιωσήφ και στον πιλάτο και ζητάει το σώμα του Κυρίου μας. Δέστε αυτή η αναζήτηση του Ιωσήφ είναι πρόταση για κάθε άνθρωπο που ήρθε στην ύπαρξη είναι μια προσευχή είναι κατάσταση προσευχής είναι στάση ζωής πως ζητούμε τον έρωτά μας πως ζητούμε τα αγαπημένο πρόσωπο πως ζητούμε δηλαδή τον Θεόν πως ζητούμε τον Χριστόν Δες τι ρε πω το λέει δώσμη τούτων των ξένων τον Χριστόν τον εκβρέφους ως ξένων ξενωθένταν κόσμο από μικρό. Ήρθε ξένος στον κόσμο και παράξενο. δόσμοι τούτων των ξένων. Είναι άγνωσος ο Θεός και τα είναι άγνωστός. Το πιο μεγάλο μυστήριο του Θεού είναι, είναι και κοντά και μακριά ο Θεός, και γνωστός και άγνωστος. Είναι γνωστός στις ενέργειες του, άγνωστος στην ουσία του. δώσμη τούτων των ξένων ον ομόφυλλοι Ιουδαίοι δηλαδή μισούντες θανάτουσιν ως ξένων δώσμι τούτων των ξένων ον ξενίζομαι παραξενεύομαι βλέπιν του θανάτου το ξένο το παράδοξον δηλαδή δώσμη τούτων των ξένων ώστις τι είδε ίδε είδε ο οποίος ήξερε ξενίζειν να διακονεί, να φιλοξενεί, τους πτωχούστε και ξένους, Δώς τον τούτον των ξένων, ο νεβραί το φθόνο απεξένωσαν κόσμο. Δώς τον τούτον των ξένων, ή να κρύψω εντάφω, ως ως ξένος ου και έχει την κεφαλήν που ου κλείνε. τον μη τούτον των ξένων, ο νημίτυρ καθορώσα νεκροθέν εβώα. Ω Ιέ ή και τα σπλάχνα τι τρόσκομε και καρδίαν σπαράτομαι νεκρόν σε καθορόσα αλλά τη σύα αναστάση θαρούσα μεγαλύνο κλπ. Να λοιπόν, το κέντρο μας, πείνη χαρά μας, πείνη δόξα τις εκκλησίες μας, όχι πράξη ημών των ποιμένων ούτε του ποιμνίου των μελών της εκκλησίας, αυτή είναι η δόξα της εκκλησίας. Αυτή είναι η πυρηνική βόμβα, η πνευματική, η Μεγάλη Εβδομάδα. Και λέει παρακάτω, <coughs> για να καταλάβουμε τη Μεγάλο Σάββατο το πρωί που είναι Εσπερνώσης Αναστάσεως, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στη Θεία Λειτουργία δεν με το συνηθισμένο χεροβικό ύμνο που λέει τα χερουμιστικώς κελίπα κλπ. Ψέλλεται ένας άλλος χειροβικός ύμνος που δηλώνει μετά από όλα αυτά τι αφήνει στην καρδιά μας, τι μας βγαίνει να κάνουμε και λέει Πάσα σάρξ βρωτία. Ας σηγήσει κάθε ανθρώπινη σάρκα και στείτο μετά φόβο και τρόμο και να σταθεί με φόβο και τρόμο πνευματικό εννοεί. Και μηδέν γίνον εν αυτή και να μη σκέφτεται κάτι γίνο Ο γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων πως έρχεται σφαγιαστήνται και δοθείν εις βρώσοι της πιστής. Λέει, το μυστήριο τελικά που μένει από όλα αυτά μέσα στην καρδιά μας είναι η σιωπή. Είναι αυτό που λένε πολλοί πατέρες μας ότι η σιωπή, η ησυχία είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Η κορύφωση της ένωσης των προσώπων της σχέση αγάπης είναι κατάσταση μυστικής σιωπής όπου μέσα στη σιωπή αυτή λέγονται πολύ περισσότερα πράγματα από όσα λέγονται δια του λόγου. Αυτή είναι το αποκορύφωμα της αγάπης και της ένωσης με το πρόσωπο με τον Θεό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Finished. Ναι. Θα δείτε κάτι τα όρια. Το να βάζει κάποιος όριο σε κάποια ανάγκηση που να τον αγαπάει. Αν αν είναι τελβάλλη, δικής, δεν είναι τέλο πάντων η όρια ασφαλή και δεν είναι την να τη ευχαριστώ για την επισήμανση. Ασφαλώ συμφωνώ απόλυτα με τα όρια. Απλώ λίγο, το διακομώδησα λίγο, για να δείξω ότι η πνευματική οδός πάει και πέρα από αυτό, χωρί να καταργεί τα όρια. Αλλά έρχονται τα όρια μέσα από την πνευματική εμπειρία αυτόματα, χωρί να είναι στη κατάσταση. Ο άλλο πασχίζει μέσα από τη λογική του να εξηγήσει την αναλύση. Αλλά όταν μέσα σου γίνεται μια έκρηξη ζωή, μια συντριβή και μια προσευχή, τότε αυτόματα φυσικά βγαίνουν τα όρια. Και μόνο η παρουσία του άλλου που του προσευχόμενο ορευτεί τα πράγματα. Ο... Και μόνο η ύπαρξη ενό αληθινά προσευχόμενου ανθρώπου από μόνη τη βάζει τα όρια σου γύρω. Το σέβονται και το προστατεύουν και, και τον πλησιάζουν με όρια οι άλλοι άνθρωποι. Αν τον όμω λείψει αυτό, είμαστε αναγκασμένοι δηλαδή, να με τη λογική μα. Να. Προσπαθούμε με τον ανθρώπινο τρόπο να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε, να βάλουμε όρια. Θα σα πω λίγο μερικά ανέκδοτα δω για να καταλάβετε. Αυτό το βιβλίο μου το έφερε ένα κύριο ψυχή γιατρού. Ήρθα στη Σιλτβία χθε και μου άρεσε πάρα πολύ στο τέλο. σε κάποια πράγματα τα μπορούμε να τα διαβάσουμε και να τα συζητήσουμε. Το έγραψε ο ίδιο. Ε, και πραγματικά συνδέεται με όλα αυτά γιατί ουσιαστικά μιλά για τι σχέσει ζευγαριού, για τι σχέσει για τον έρωτη και τον γάμο το βιβλίο. Αλλά μιλάει εδώ για την ευθύνη και πώ κανεί προσπαθεί να ενεργοποιήσει την ευθύνη του σε ένα σημείο, και εμεί θα το προβάλλουμε στα πνευματικά πράγματα. Γενικότερα στην ευθύνη ζωή μα. Και λέει εκεί ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται, και μιλάει για τη σχέση. Πόσο δύσκολη είναι η σχέση μέσα στο γάμο. Δέσσε τι λέει εδώ. Είναι σε στίλα αστείο, αλλά είναι πολύ αληθινό. Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι να μην βρει τον εκλεκτό τη καρδιά σου, η άλλη είναι να τον βρει. Και σε περίπτωση τραγωδία είναι. Γιατί διαπιστώνει τι γίνεται, και καταλαβαίνει το πρόβλημα είναι αλλού. Λέει κάπου αλλού. Ο γάμο είναι ο μοναδικό πόλεμο που κάποιο κοιμάται με τον εχθρό του. Ένα τρίτο. Πρώτο άντρα, υπερήφανα. Η, η γυναίκα μου είναι ένα άγγελος Δεύτερο άντρα, λυπημένα. Τυχερά, η δικιά μου ζει ακόμα. Εδώ λέει, με ένα χιούμορ το πρόβλημα. Λέει παρακάτω. Η γυναίκα μου και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι για 20 χρόνια. Μετά συναντηθήκαμε. <Και> Κάποιοι ρωτούν για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου μου. Διαθέτουμε χρόνο να πηγαίνουμε δύο φορές τη βδομάδα σε ένα εστιατόριο. Λίγο φως το κεριό, δείπνο, χαμηλή μουσική και χορό. Εκείνη πηγαίνει τι Τρίτη, εγώ τι Παρασκευέ. Αυτό λίγο για να χαλαρώσουμε. <laughs> Αλλά μου κάνει τίποση ότι τόσο αληθινό μέσα στην υπερβολή του που δείχνει εν ότι όλοι έχουμε πρόβλημα στη ζωή μας γιατί λείπει αυτή η πνευματική διάσταση. Και πας και ο άνθρωπος να τα λύσει αυτό, να τα αναλύσει, να βρει κάποιες λύσεις, να εξηγεί τον εαυτό του. Εντάξει, όταν βάλεις όρια μπορεί να συνυπάρχεις με τον άλλον άνθρωπο όταν όμως βάλεις την ταπείνωση και την αγάπη ενώνεσαι με τον άλλον άνθρωπο. Και η ταπείνωση και η αγάπη από μόνη της θέτει εν ελευθερία τα όρια. Αλλιώς τα βάζεις ως νόμο τα όρια. Άλλον βάζεις όρια ως νόμο και άλλο φυσική έκφραση της ελευθερίας. Να δούμε λοιπόν πάνω σ' αυτά που αφορά βεβαίως τις σχέσεις των ανθρώπων αλλά αφορά και τις στάσεις ζωής μας. Λέει, συνήθως για ότι μας συμβαίνει αυτό μπορεί να αναφέρεται στην έννοια ότι ο πρώτος έστω έσχατος και πάντων διάκονος. και ο Κίλθο διακονηθεί, αλλά διακονήσε. Συνήθως για ότι μας συμβαίνει κατηγορούμε τους άλλους. Οι άλλοι φταίνε. Ο άντρας μας, η γυναίκα μας κλπ. Οι άλλοι μας δυσκολεύουν τη ζωή. Οι άλλοι μας κάνουν δυστυχισμένου. Οι γείτονες, η προϊστάμενοι, η φυστάμενοι. Εκλογικεύουμε το τι μας συμβαίνει και προβάλλουμε την ευθύνη στους άλλους. Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στις σχέσεις μας, έχουμε την τάση να περίπτωμε αλλού την ευθύνη. Βλέπουμε τι πρέπει να αλλάξει ο άλλος. Δυσκολευόμαστε όμως να δούμε τι πρέπει ήδη να αλλάξουμε προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Φυσικά τα προβλήματα δεν λύνονται με το να κατηγορούμε τους άλλους και να τους χρεώνουμε τις ευθύνες, υπαρκτές και ανυπαρκτές. Η ζωή μας είναι δική μας ευθύνη. Το τι θα κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους και πρόσωπα είναι δική μας υπόθεση. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, πώς θα διαχειριστούμε δύσκολε καταστάσεις και πώς θα λύσουμε ζητήματα που μας ταλανίζουν είναι δικό μα χρέο και επιλογή. Όταν νιώθουμε απογοήτευση είμαστε εμείς που αφινόμαστε σε σκέψεις που οδηγούν στην απογοήτευση. Όταν νιώθουμε καημένοι εμείς μετατρέπουμε σε θύμα τον εαυτό μας. Όταν ο τρόπος σκέψης είναι συστηματικά απεσιόδοξος κάποια στιγμή θα μας συναντήσει και η κατάθλιψη. Πόσο ξεκάθαρο είναι αυτό. Και είναι πνευματικό αυτό το θέμα. Δηλαδή λέω, κάθε φορά βρίσκουμε ότι φτύει άλλος για την κατάδεια μας για την κακομεριά μας, για την δυστυχία μας μα κανείς δεν μπορεί να μας χαλάσει την καρδούλα παρά μόνο η δική μας ελευθερία αν εμείς δεν έχουμε θεών είμαστε δυστυχισμένοι και αν κάνει ο άλλος και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα αν η καρδιά μας έχει την χαρά του Θεού είμαστε ευτυχισμένοι όπως και να μας φέρθει ο άλλος άνθρωπος αυτή η διάθεση να επιρρύπτουμε για ό,τι φταίει στη ζωή μας τους άλλους ή τα γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή μας είναι ένα τεράστιο πνευματικό πρόβλημα γιατί δεν μας αφήνει να μετανοήσουμε πάντα έχουμε ένα άλωθι της αμετανοησίας μας πάντα έχουμε ένα άλωθι της αδράνειάς μας πάντα έχουμε ένα άλλο ένα άλωθι μα και δεν λέμε ημαρτών από καρδιάς πάντα ψάχνουμε κάποιους λόγους που να τη το λάθος μας αλλά πότε δεν το βρίσκουμε στον εαυτό μας ως πρόβλημα και τι παθαίνουμε μένουμε αμετανόητοι το πρόβλημα είναι μέσα μας όσο και αν θέλουμε να το αποδώσουμε στα γεγονότα που συνέβη στη ζωή μας ή στους άλλους ανθρώπους γιατί η ζωή μας είναι δική μας ζωή και δική μας επιλογή και δικό μας χρέος και ποιο είναι το χρέος μας ή θα είμαστε σε εγρήγορση πνευματική και θα αναζητήσουμε τη ζωή και θα μάθουμε να ταπεινωνόμαστε και να δούμε τον άλλο όχι ως εχθρόν ή ως φίλο ή θα κλεινόμαστε στον εαυτό μας μέσα στην τραγικότητα της κόλασής μας που λέγεται μοναξιά που θα αυτοεγκλωβιζόμαστε και πάντα θα έχουμε κάτι που θα μας θλίβει και θα μας ειδονίζει γιατί έχει ειδονή η θλίψη. Λέει με αχ τι έπαθα η ζωή ήσαν τόσο στραβά τα πράγματα βρε παιδί μου. Και εγώ άξιζε τόσο πολύ, και κανεί δεν με αγάπησε. Και όλοι με κατηγορούν και δεν μου δίνουν θάρρο. Τι ζωή είναι αυτή! Και θλίβουμε και θλίβουμε και κλέγω, και έχω μια ευχαρίστηση από αυτό το θλίψη. Είναι η ευχαρίστηση τη κακομοιριά. Λοιπόν, αυτό πραγματικά είναι ευθύνη δική μα. Και υπάρχει διάσταση αυτή τη μετανία που η μετάνε τι λέει. Εγώ φτιάχνω για τα χάλια μου. Και κάθε μέρα καλέω Ήμαρτο, και κάθε μέρα αγωνίζομαι. Και δεν μου κατηγορώ κανένα. Και είμαι φίλο με όλου. Μπορώ να δω λάθη στον άλλο. Άλλο βλέπω λάθη και τελειώσω στην πάντα εσύ, και άλλο φίλε μου είχε έχει λάθο εδώ με το χέρι σου. Με αδίκησε, σε αδίκησε, αλλά σε αγαπώ. Θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Θέλω να πω, ε, ξέρω τι είναι αυτό το άσυμα, μακριά, είναι επικίνδυνο και ξέρω μου την είπε και τότε, μου την είπε και τη μεθαύριο, μα είναι, με υπονομεύει, ξέρω πώ λειτουργεί. Και κλείνομαι. Αυτό τι είναι, είναι δαίμονα αυτό. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας που λέει ο πρώτος έστω πάντο δούλος και πάντο διάκονος άλλη αρχοντιά, άλλο άνοιγμα, άλλη ζωντάνια, άλλη αισιοδοξία. εδώ μένουμε στους λογισμούς μας, στην κακομμυριά μας Δεν λοιπόν. παρακάτω τι λέει Είναι καλό να θυμόμαστε ότι τον μόνο άνθρωπο που εξουσιάζουμε και μπορούμε να αλλάξουμε, είναι ο εαυτό μας. Δεν μπορείς να λάξεις τον άλλον, ούτε τον άντρα σου, ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε τις γονείς σου. Μπορείς όμως να βοηθήσεις να γίνει αλλαγή, εάν θέλει ο άνθρωπος. Με ποιον τρόπο. Τροποποιώντας όμως εσύ τις σκέψη σου και τις στάσεις σου απέναντι στον άλλον, αλλά τον τρόπο σκέψης, αυτό που εκπέμπεις δηλαδή, ξεπερνώντας προκαταλήψεις και αναδιαμορφώνοντας γνωστικές διαστερευλώσεις, δηλαδή έχεις λαθεμένες απόψεις. Αυτό, και αυτό, ξέρει οι λαθεμένες απόψει έχουν και ένα πείσμα, ε, όλος και τι βέβαια, το είναι έτσι, ρε παιδί Ό,τι και να το κάνεις, μέσα στη του έχει την πεποίθηση, τα πράγματα και σου βγάζει το λάδι. Αυτό τι θα βγάλει, τι θα σου βγάλει, θα Όχι, θα κλείσει τον εαυτό και θα, αυ, θα πει Δεν με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ε, του ξέρω και αυτού, Δεν με καταλαβαίνουν. Όταν το περάσει, Δεν με καταλαβαίνουν. Ναι, δεν σε καταλαβαίνουν γιατί θέλει να είσαι περιορισμένο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν αλλάξει τρόπο σκέψεω, αλλάζει και ο άλλο. Βλέποντα τον διαφορετικά, εσύ θα σε δει διαφορετικά και αυτό. Βέβαια, σε πιο βαθμό πότε και σε ποιους τομείς θα αλλάξει ο άλλος, δεν είναι δική σου ευθύνη. Έχει να κάνει με το πόσο δεκτικός ή προκατιλιμένος είναι. Με το πόσο ανεκτή ή κλειστή είναι η κλειστη ειναι ματια που βλέπει τα πράγματα στη σχέση και τη ζωή. Παιδιά, αυτό είναι κορυφαίο που λέει. Προσέξτε το αυτό. Λέει, έχει να κάνει πόσο δεκτικός είναι προκατηλημένος. Είναι όρη πολύ βασική. Είμαστε δεκτικοί εμείς ή προκατηλημένοι. Ο πιο ωραίος άνθρωπο είναι ο δεκτικό. Ο πιο στριφνός, ο πιο κρύο είναι ο προκατηλημένο. Ε, το πείρα απόφαση ότι είναι τα πράγματα και τελείωσε. Δεν έχει δεκτικότητα να αλλάξει κάτι. Έχει ένα πείσμα. Και με το πόσο κλειστή, ανοιχτή μάτια που βλέπει τα πράγματα, πόσο τελικά έχουμε τη δυνατότητα να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Με ανοιχτό βλέμμα, με ανοιχτά μυαλά, με, ανοιχτά καρε... με ανοιχτή καριέρα να τα πράγματα. Με μια ευρυφορία, με έναν πλούτο, με ένα άνοιγμα. Εμείς είμαστε κλειστοί Στενόκαρτη δηλαδή Εξαρτάται Από το βαθμό της αυτοεκτίμησής του Από το πόσο ανασφαλής νιώθει Σε ενδεχόμενη αλλαγή του Και το καθεξής Αυτός μιλάει για αυτοεκτίμηση Και για ανασφάλεια Εμείς θέλουμε πως δεν είναι αυτό Γιατί υπάρχει κάτι πιο δυνατό Που ξεπερνάει και την ανασφάλεια αυτοεκτήμηση Είναι η μετάνοια Αυτό που αληθινά μας κάνει ανοικτούς και δεκτικού, γιατί αυτό δεν είναι πνευματικό κείμενο, είναι ψυχιατρικό, ψυχολογικό. Αυτό που μα κάνει πιο ανοικτού είναι η μετάνοια. Όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα. Το ζητούμενο δεν είναι να μην υπάρχουν προβλήματα. Είναι αφύσικο. Όποιο ζευγάρι πει δεν έχει πρόβλημα, είναι αφύσικο. Κάποιο πρόβλημα έχει. Το ζητούμενο είναι στη δεδομένη τομή του χρόνου, τι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορεί να κάνει κανεί την πιο κατάλληλη στιγμή, δηλαδή. Θέλει κάτι να ρωτήσετε, Γιατί θα συνεχίσουμε. Κάτι ναι. Πετε. Ένα ψαλμό Το είναι της... Αντιλαμβάνομαι πω πρόσθεσε είναι οι δοκιμασίε για να φύγουν από την κακότητα. Όχι, είναι παιδαγωγικά δηλαδή. Είναι ο ψαλμό αυτό προτείνει. Να δοθούν κακά, όχι για την καταστροφή στου ενδόξου της γης, αλλά παιδαγωγικοί τρόποι για να ταπεινωθούν και να σωθούν. Για να γίνει λοιπόν η αλλαγή, τι προτείνει εδώ στους γραφέες. Μην περιμένουμε συνθήκες να είναι ευνοϊκές για να ξεκινήσουμε την αλλαγή την προσπάθεια. Αν ξέρουμε, λέει, τι θέλουμε και προς τα που πηγαίνουμε, δεν χρειάζεται ούριον άνεμο. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι να περίμενουν είναι να ξέρουμε τι θέλουμε και που πάμε. Σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν είναι απαραίτητο ο ούριος άνεμος, δηλαδή ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχει ευνοικό άνεμος για αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τι να σου κάνει. Μας προειδοποιεί. Αν μάλιστα πηγαίνει προς τα βράχια, Ούριο άνεμο θα το βοηθήσει να τσακιστεί μια ώρα ταχύτερα. Και λοιπόν, τι προτείνει για την αλλαγή, άρχισε λοιπόν από τον εαυτό σου. Από πότε όμω, δηλαδή όλη η αλλαγή, θέλει κάποιο να αλλάξει τον κόσμο. Άστον τον κόσμο. Θε αλλάξει την οικογένειά του. Α την οικογένεια. Θε αλλάξει το σύντροφό του. Α σύντροφο. το παιδί του. Α το παιδί σου. Θέλει να αλλάξει συνθήκες γύρω του. Ας αυτές οι συνθήκες. Το θέλει να ξέρεις τι θέλεις και που πας. Και ξεκίνει από τον εαυτό σου. Και αυτό ισχύει στην πραγματική ζωή. Από πότε όμως να ξεκινήσω από τον εαυτό μου. Από τώρα. Από αυτή τη στιγμή που διαβάζεις. Όχι αύριο. Διότι το χθες έφυγε και το αύριο δεν ήλθε. Έχεις μόνο το παρόν. Η δύναμη είναι στο τώρα μην αναβάλεις ούτε μια ώρα λέει η παροιμία η αναβολή είναι ο προθάλαμος της ματέωσης όταν κάποιος λέει Τη Δευτέρα θα το κάνω, δεν θα το κάνει ποτέ Ποιο είναι ο χρόνος εδώ και τώρα και αυτό είναι ο πνευματικός χρόνος όταν κάποιος υπολογίζει την τάρ θα κάνω το τάδε και το τάδει δεν θα το κάνει ποτέ εδώ και τώρα σηκώνει κάποιο το κρεβάτι και λέει μόρα, αυτό θα ξεκιμηθώ τώρα <laughs> Στρώστο τώρα από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Θα πάω στον μπάνιο μου, θα κάνω το τουζάκι μου πρωί, να ξυπνήσω τα δοντάκι μου, δεν περπιθώ και όλα αυτά. Θα στρώσω το κρεβάτι, θα σκουπίσω λίγο, θα σε μαζέψω τα δουλειά δηλαδή μου και μετά θα φύγω. Είναι πνευματικό αυτό. Το πιο πνευματικό είναι αυτό. Αν δεν κάνει αυτό, τι προσευχή θα κάνει. Θέλει μια αυτοπιθαρχία και αυτό. Εδώ και τώρα είναι ο χρόνο σε όλα. Και τα παπούτσια να βάφεται. Αν δεις άνθρωπο με παπούτσια λερωμένα και κορδόνια Άστα να πάνε, βλέπει κανείς εξωμότηση Αρχίζω να μαζεύω, μετά το κοιτώ Μάζε τα παπουτσάκια σου Φάψε τα λίγο, συ μαζέψου λίγο Αυτά δείχνουν μία διάθεση Ότι εκτιμώ και τον εαυτό μου Είμαι προσεκτικός Ένα προσέχει τα παπούτσια του και τον σύντρο του θα προσέξει Ένα προσέχει τα παπούτσια του Θα προσέξει την ψυχούλα του Όχι αύριο, το χθες, ναι. Έχεις μόνο το παρόν. Λοιπόν, η ευκαιρία αν φύγει δεν ξανάρχεται. Μπορεί να έλθουν άλλες. Αλλά όσες φύγουν επίσης δεν γυρδάνε. Αν έχασε ευκαιρίες, αν έκανες λάθη, εσύ ή ο σύντροφός σου, δεν έχει κανένα νόημα να κατηγορείς τον εαυτό σου ή τον άνθρωπό σου. Όταν κατηγορώ τον εαυτό μου, αυτό είναι πάλι εγωισμός. Η μετάνοια δεν είναι κατηγόρο τον εαυτό μου είναι να αποφασίσω να αλλάξω πορεία πλεύσης μην περδεύουμε την αυτομεμψία ως μια πληγή του εγωισμού μας από την πραγματική μετάνοια πραγματική μετάνοια είναι η συνειδητοποίηση ότι πήρα λάθος δρόμο και παίρνω το σωστό δρόμο η μετάνοια είναι να συντοπίσω ότι χωρίστηκα από τον Θεό και τους αδελφούς μου και επανέρχομαι. Και απλώς όλα αυτά που συνέβηκαν είναι συμπτώματα αυτής της αρρώστιας. Δηλαδή αυτής, δηλαδή αυτής της απομόνωσης αυτού του χωρισμού. Η αμαρτία είναι η απομόνωση και ο χωρισμός. Και συμπτώματα όλου αυτού του πράγματος είναι αυτή η αδεξιότητα ζωής. Η μετάνοια λοιπόν είναι κάτι άλλο. Και λέει εδώ μην κατηγρούσουνε αυτός τον άνθρωπό σου. σου. Ό,τι έγινε έγινε. Δεν μπορείς να το αλλάξεις Αν θέλεις να το ξεπεράσει, Πρέπει να το αποδεχθείς Να το παραδεχθείς, να μετανοήσεις Αν δεν το αποδεχθείς Τίνεις με μια ψυχαναγκαστική τάση Να ανακυκλώνεις τις κατηγορίες Και να κάνεις τα πράγματα ακόμη χειρότερα Μπαίνεις σε μια ψυχολογική ρουφήκτρα Που η δίνη σε τραβάει προς τα κάτω Και δεσμεύει ζωτικές ψυχολογικές δυνάμεις Για να μην πνιγείς Τέρμα λοιπόν οι ειδόλιες καθυλώζει στο παρελθόν. Λείει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αφαίρεσε από τη ζωή σου τις ώρες του ύπνου, του φαγητού, του μπάνιου, της αρρώστιας, τις ώρες της τηλεόρασης, τις ώρες που σκοτώνεις εδώ και εκεί και υπολόγισε πόσα χρόνια δημιουργική ζωή έχεις. Αυτή είναι η δημιουργική μας μένει. Μη χαραμίζεις ανόητα τα χρόνια σου. Γιατί Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αν χάσει χρυσό μπορείς να την κερδίσεις αν χάζεις χρόνο όχι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο σε αυτή τη ζωή. Όταν τελειώσει ο χρόνος που του δωρίθηκε, τελειώνει και αυτός. Να λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος πόσο σοφός είναι. Γιατί η πνευματική σοφή είναι τόσο απλή. Εμείς είμαστε άσοφοι και κουτί γιατί δεν βλέπουμε τα απλά πράγματα. Και δεν καταλαβαίνουμε τα απλά πράγματα. Και τα μεγάλα είναι τα απλά. Και ουσιαστικά πράγματα είναι τα απλά. Λέει, τώρα θα είσαι ευγενικό, αξιοπρεπή, στοργικό, Τώρα θα πει σε αγαπώ, σε χαίρομαι, σε θαυμάζω, εκτιμώ. Όχι μετά. κλπ. Σήμερα θα. μιλάει λοιπόν για την έννοια του χρόνου. Και λέει παρακάτω, εντάξει, να κάνω αυτά τα πράγματα. Και τι σκοπό ζωή να βάλω, ρωτάει. Αυτόν. Θα τον ανακαλύψεις εσύ. Είναι ευθύνη του ανθρώπου να βρει το σκοπό και το στόχο ζωής του. Βεβαίω θα πει κανείς είναι ο Θεός. Είναι ο αδελφός μου, είναι η αγάπη. Αλλά εννοεί εδώ με ποιον τρόπο εκφράζεται και μπορεί να τον εκφράσεις και να τον υπηρετήσει εσύ. Για όλους είναι κοινός ο σκόπος. Αλλά σε όλους δεν είναι ίδιο ο τρόπο. Ο τρόπος εκπλήρωσης αυτού του σκόπου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό είναι ευθύνη να το ανακαλύψει εσύ. <και> Για τον καθένα είναι προσωπικός. <και> το σίγουρο είναι ότι αξίζει να ξεπερνά τον εαυτό σου, να είναι πέρα και πάνω από τις προσωπικές έγνοιες και τις βολικές συνήθειες. Εμείς μάθαμε μέσα στη συνήθειά μας να είμαστε. Και μιλάει εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα: πως ο ένας άνθρωπος έχει μεγάλη δύναμη και λέει πολλού ανθρώπου. Λέει κανεί: ένας φάτε, ένα κούκο δεν φέρει την άνοιξη. Και λέει: Εδώ, όχι, ένα κούκο φέρει την άνοιξη. Και λέει παραδείγματα ανθρώπου που ανέτρεψαν τον κόσμο. Και λέει συγκεκριμένα: Ο Άγιο Άγιο Χρυσότομο, αρκεί άνθρωπο, ζήλο αρκεί ένα άνθρωπο να έχει ζήλο, να φλέγεται από ζήλο ολόκληρο δήμο ολόκληρο δήμο δηλαδή πολιτεία να αναμορφώσει και λέει παραδείγματα ας μην τα αναφέρουμε αυτά και λέει για αυτό το πράγμα το να αναμορφώσει έναν ολόκληρο κόσμο που αρκεί να θέλεις εσύ ο ίδιος δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονα ή ιδιαίτερα έξυπνο ή πλούσιος για να πετύχεις πράγματα. πίστη και αγάπη χρειάζεται λέει, σε αυτό που κάνεις εμάς όμω. Μας λείπει και η πίστη και η αγάπη. Γιατί είμαστε προσανατολισμένοι ποιοι θα πιστέψουν σε μας και ποιοι θα μας αγαπήσουν. Δηλαδή είμαστε εγκλωδισμένοι στην κακομμυριά μας. Δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Δεν κοίτουμε άλλως τι ανάγκη έχει να το διακονίσουμε. Βλέπουμε απλώς ποιος μπορεί να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί με εμάς. Ένα άλλο πρόβλημα. Και λέει εδώ, προφανώ λέει δεν μπορούν όλοι να βοηθούν χιλιάδε ανθρώπου ή και να σώζουν ζωέ. Υπάρχουν όμω για παράδειγμα τόσα παιδιά σε οφανοτροφία, τόσοι άνθρωποι σε νοσοκομεία και σε φυλακέ, υπερήλικε οίκου ευγυρία που λαχτέρουν ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα άγγιγμα, ένα ζεστό λόγο. Μπορεί ανέξοδα να δώσει τόση χαρά. Μια ώρα λιγότερη την εβδομάδα τηλεόραση αρκεί. Είναι προτιμότερη η ακινησία στον καναπέ. Πριν όμως από όλα αυτά, θα προτείνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνουν όλοι. Είναι η προσευχή. Είναι η μετάνοια. Γιατί, αν κάνεις αυτά όλα που λέει χωρίς εσωτερικές προϋποθέσεις, μπορεί και να μην κάνεις και καλά πράγματα, ούτε για να ωφεληθείς. Χρειάζονται προϋποθέσεις εσωτερικές. Αν ο Θεώπος, λοιπόν δια της προσευχής ζεστάνε την καρδιά του τότε αυτόματα θα κάνει και αυτά τα πράγματα. Επίσης αναζητώντας ο άνθρωπο, το φως αναζητώντας την αλήθεια αναζητώντας τον Θεό και αυτή η αναζητησή του έχει οδύνη, έχει πόνο συγκρούσεις ουδρικές ακόμη και με το Θεό μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος, μέσα στον πόνο του, μέσα στη θλίψη του, εάν του σαν δώρο του Θεού τα το αποκαλυφθούν κάποια μυστήρια του Θεού, είναι. δηλαδή αυτός ο άνθρωπος γίνει φορέας, εμπειρικός πλέον, της αγάπης του Θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι πηγή ζωής αληθινής για πολλού. Και μόνο το ό,τι υπάρξει. Μου έκανε εντύπωση κάποτε που λύσει μια κασέτα ο Γερμπορφύριο. Πήγε, λέει, ένα καθηγητή ιατρική, αυτό που τα έλεγε, ανέφερε, εκειμήθητο αυτό ο γιατρό, και έλεγε γέροντα, μαζεύω τόσου φοιτητέ ιατρική, του μιλάω για τον Χριστό. Του λέει, Τι λε, Δηλαδή Γεωργάκι, του λέει. Όχι, λέει, Άλλη δουλειά σου, να κάνει το μάθημα. Για τον Χριστό, να μιλήσει για την ιατρική. Δεν μου λε, Γεωργάκι, του λέει. Κοινωνείς κάθε Κυριακή, Κοινωνό Γερόντα. Πότε κάνει Μα Δευτέρα, αφού μιλά ιατρικά, κοινωνημένο με τον Χριστό, αυτής παρά Χριστό. Εάν είσαι αν είσαι κοινωνημένο, ό,τι και αν κάνει, και φαινομενικά να μην είναι, φαίνεται ότι είναι έργο του Χριστού ή εραποστολικό, και τότε είσαι Χριστοφόρο και κινεί έτσι και κάνει τη δουλειά σου έτσι, ο άλλο αναπνέει τον αέρα του Χριστού, δροσίζεται. Και ελευθερώνεται Εμείς αγωνιούμε Να κάνουμε και να πούμε πράγματα του Χριστού, γιατί δεν έχουμε το Χριστό μέσα μας Αν έχουμε το Χριστό Δεν κάνουμε κηρύγματα Δεν μπρίζουμε τον άλλο Δεν τον ζαλίζουμε Το ότι είμαστε χαρούμενοι Είναι Χριστό Γιατί ενωθήκαμε μαζί Του Αυτό είναι ελπίδα για τον άλλο Είναι φως για τον άλλο Είναι η παρηγοριά για τον άλλο Γι' αυτό επιμένουμε ότι το σημαντικότερο είναι η μετάνοι, η και η ένωση με τον Χριστό. Όταν γίνει αυτό, τι κάνουμε είναι ευλογημένο. Όταν ο άνθρωπος μένει σε μια πορεία, το έκανα σωστά αυτό. Πώς έπρεπε να μιλήσω; τι να το πεις τώρα. Του τα γράφεις, του δώσει χαρτάκια, εκδώσεις πατάκι. Ήδη πριν κάποτε δεν ξέρω αν υπάρχουν. Λοιπόν, να, τι πρέπει να πει και τι να κάνει. Με η καρδιά πρέπει το ανθρώπου να έχει τον Χριστό μέσα. Και τότε δεν χρειάζεται να σε ζαλίζει τι πρέπει και τι να κάνει. Μέσα μας δεν κάτει και ο Χριστός. Δεν έχουμε ελευθερωθεί σε αυτή την εμπειριακή αίσθηση και προσπαθούμε να λειτουργούμε με τον εαυτό μας τα πράγματα. Και να τελευταίω γιατί πέρασε η ώρα. Μιλά για την έννοια του πόνου. Ο πόνος γενικά είναι ένας πολύ, καλός, ένας πολύ δυνατός σπόρος. Μπορεί να καρπίσει και να γίνει δύναμη και να σου δώσει ζωή. Μπορεί όμως να γίνει αναπηρία και να σου δώσει θάνατο. Βλέπετε, ο πόνος που είναι θεραπευτικό μέσο για κάποιο μπορεί να είναι κακό. Γιατί έχει εγωισμό ο άνθρωπος. Τον πόνο άλλο τον μαλακώνει και άλλο τον κάνει πιο εγωιστή. Και λέει, μπορεί να βλαστήσει και να δώσει γλυκύτα τους καρπούς που θα θρέψουν τους συναναστρεφόμενους μπορεί όμω και να βγάλει μόνο αγκάθια που να πληγώνουν τους γύρω. Μπορεί να σου προσθέσει σοφία Μπορεί όμω να σε ξεμοράνει και να σε κάνει σκληρόν άνθρωπο. Μπορεί να ενώσει μια οικογένεια, μπορεί όμω και να τη διαλύσει. Εννοεί ο πόνος. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και τη στάση που θα κρατήσει απέναντί του. Θα τον αξιοποιήσει στην παλέστρα τη ζωή και θα φτιάξει το χαμόγελο του παιδιού, ή θα λυγίσει και θα παραδοθεί πάρα αυτά. Λοιπόν, άλλο άνθρωπο μέσα από τον πόνο γίνεται δυνατό και δημιουργικό, κι άλλο μένει στη μιζέρια του και κλείνει στον, στον εαυτό του. Και τελικά λέει «Γιατί ο Θεός θα μας ρωτήσει» λέει ο συγγραφέας, «Τι θα μας ρωτήσει, πάλεψες καλά, δημιούργησες, μοίρασες τη χαρά σου ή τη μέσα από την τραγική μοναξιά της ατομικής απόλαυσης, μοιράστηκες τη λύπη του συνανθρώπου σου, ήσουν γενναιόδωρος, αγκάλιασε, ρούφηξες με ευγνωμόσιν τη ζωή, πολέμησες την ψευτιά και την αδικία ή το έβαλες στα πόδια». Μεγάλωσες τα σύνορα της αλήθειας ή συμβάστηκε με το ψέμα. Αναζήτησες το γνήσιο ή συμβάστηκε με το κάλπικο. Και λοιπά και λοιπά. Αυτά είναι ορτήματα που οφείλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας. Αν θέλουμε να, να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε στη ζωή ή και για να μπορέσουμε να χαρούμε τη ζωή. Αυτά και ευτυχώ που τελειώσαμε. Ερωτήματα δεν έχετε, ευχαριστώ. Λοιπόν, <laughs> 2 Μαΐου ξανά εδώ, μερικές ανακοινώσεις. Τέσσερα, ναι. Η αγάπη στην πρίζα. Ιάκωβο Μαρτίδης. Διευχόν <laughs> να Αγίον Πατέρι, ο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, να Ιμών και ο Σώσον ημάς.